τεσσάρακοστό τέταρτο μάθημα μέρος πρώτο ο γιατρός ο οδοντογιατρός και ο φαρμακοποιός όταν έχω πονόδοντο πηγαίνω στον όδοντο γιατρό. αυτός εξετάζει το χαλασμένο δόντι και αν δεν είναι πολύ κουφιο το σφραγίζει αν είναι πολύ χαλασμένο. Μου κάνει μία ένεση για να μην πονέσω και το βγάζει. Αν δεν αισθάνομαι πολύ καλά, πηγαίνω στο γιατρό. Αν είμαι τόσο άρρωστος ώστε να μην μπορώ να μετακινηθώ, τον ειδοποιώ και έρχεται αυτός το σπίτι μου. Ο γιατρός ζητάει από τον ασθενή, να του περιγράψει τα συμπτώματα της αρρώστιάς του. Ύστερα πιάνει το σφιγμό του, κοιτάζει τη γλώσσα του και τον εξετάζει λεπτομέρως. Άμα διαγνώσει την ασθένεια, καθορίζει τη θεραπεία και γράφει μια συνταγή. Αν ο πελάτης του είναι βαριά άρρωστος ή πρέπει να κάνει εγχείρηση, ο γιατρός τον συμβουλεύει να μπει σε ένα νοσοκομείο. Εκεί το ικανό προσωπικό του νοσοκομείου και οι ειδικοί παθολόγοι ή χειρούργοι θα τον υποβάλουν στην καταλληλότερη θεραπεία και θα τον περιποιηθούν καλύτερα και από το σπίτι του. Οι φαρμακοποιοί εκτελούν τις συνταγές των γιατρών. Στα φαρμακεία βρίσκει κανείς φάρμακα, δηλαδή έτοιμα παρασκευάσματα, διάφορα φαρμακευτικά είδη και κάθε λογής δυσκεία, όπως είναι οι ασπιρίνες Μπορείτε να αγοράσετε σαπούνι, πινέλο του ξυρίσματος, τονοτικά, οδοντόπαστες, σιρόπια για το βήχα και ό,τι άλλο θέλετε. Από το φαρμακείο αγοράζουμε επίσης μυρωδικά, χτένια, σπουγγάρια, κραγιόν και όλα τα είδη καλοπισμού.